Στίχη 39-46 Η αγωνία της για Θημανή. 39 Και αφού ευγήκεν, επήγε κατά την συνήθειά του εις το των ελαιών. Τον οικολούθησαν δε και οι του. 40 Όταν δε ήλθεν στον τον τόπον που εσυνήθιζε να έρχεται, του είπε Προσεύχεστε και παρακαλέσατε τον Θεό να σας προφυλάξει ώστε να μην πέσετε εις πειρασμόν. 41 Και αυτό απεμακρύνθη από αυτούς εις απόστασην πετροβολιάς και αφού σε προσήφιε το. 42. Και έλεγε «Πάτερ, εάν είναι θέλημά σου να πομακρίνεις το ποτήριον αυτό του θανάτου από εμέ, απομακρυνέ το. Αλλά όμω όχι να γίνει εκείνο το οποίον λόγω της φυσικής αποστροφής προς τον θάνατον η ανθρωπίνη φύσις μου θέλει, αλλά εκείνο το οποίον θέλει εσύ 43. Ενεφανίστη δέση αυτόν άγγελος από τον Ωραννόν ο οποίο ενίσχυε τα σωματικά σου δυνάμεις, οι ε οποίοι είχαν εξαντληθεί μέχρι λιποθυμίας. 44. Και τον κατέλαβεν εν το μεταξύ αγωνία, και δι' αυτό προσήφιε το τώρα θερμότερον και με περισσότεραν επιμονήν. Και ο υδρό του έγινε άφθονο και πικτός σαν κομμάτια πυγμένου αίματο που πίπτουν στην την 45. Και αφού σηκώθηκε από την προσευχή. Ήλθε προς τους μαθητάς και τους έβρε να κοιμώνται από την κόποσιν και χαλάρωση που επροκάλεσαν στα νεύρα των υπολίτων λύπη. 46. Και είπε προς αυτούς «Διατί κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην εμβείτε εις και κυριευθείτε υπ' αυτού».